Πάμε σε ναι. Θέλετε να πάμε σε εκλογές. τώρα. Ναι. Πιστεύετε ότι με τις θα τα πράγματα. Ναι. Τι θα ψηφίσετε Μετά, ε, ότι παρα... πρέπει να παραμείνει χώρα στην Ευρώπη, και στο Ευρώπη. Όχι. Ζήτω η τρέλα. Με τη δραχμή καλύτερα. Δεν είναι τίποτα Ο Γρηγόρης Χτες βράδυ από το. Γιάννη Περτεντέρι, όπου εμφανίστηκε και έλεγε όλα αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα μοντάραμε λίγο για να το φέρουμε κάπω. Τέσσερι και μία έχουν μείνει. Αν τα προσθέσετε, είναι μια μουτζα όλο αυτό. Πέντε δηλαδή. Αυτό που του αξίζει, αυτό που θα πάρουν από ό,τι φαίνεται, γιατί κάθε μέρα περνάει, αλλάζουν με γεωμετρική, με γεωμετρική πρόοδο τα δεδομένα. Όχι των στατιστικών, όχι αυτά. Εκεί έχουν αλλάξει εδώ και καιρό. Στην κοινωνία, άμα περπατήσει κανεί, άμα μιλήσει με ανθρώπου, καταλαβαίνει. Ότι γίνεται πια ένα μεγάλο ρεύμα απελπισία και ελπίδα ταυτόχρονα προ τον ΣΥΡΙΖΑ, θετικό καταρχήν, θετικό καταρχήν, ότι φεύγουμε από του Γιόργηδε, από του Σαμαράδε και όλου αυτού που έκαψαν στην κυριολεξία όμως, έκαψαν τον τόπο. Παρόλα αυτά, ο Αντώνης Σαμαράς έχει να δώσει πολλά ακόμη στον τόπο πριν τον οδηγήσει κανονικά στον τόπο και τα λέει και στι συγκεντρώσει και έχει από κάτω. Οι κακοί Ευρωπαίοι δεν μάψαν να κουρέψω το χρέο όπω σα είχα υποσκευτεί. Γι' αυτό και δυστυχώς πρέπει να σας βάλω Ή νέου φόρους Ή χέρι της καταθέσει σας Ή και φόρου και χέρι της καταθέσει σας Γεια σας, είμαι ο Αλέξης Τσίπρας Πρώτα απ' όλα δεν είμαστε όλες ίδιε. ίδιες Δυστυχώς Πρέπει να σας βάλω ή νέους φόρους, ή χέρεις της καταθέσεις σας, ή και φόρους και χέρεις της καταθέσεις σας. Λέμε την αλήθεια. Εγγυόμαστε το αύριο. Νέα Δημοκρατία. Ορίστε, μέχρι τελευταία στιγμή είναι αληθινοί άνθρωποι και ειλικρινείς. Μοντάζ έχουμε κάνει τίποτα από ό,τι εδώ δεν είναι σωστό, παρά μόνο ότι θα βγει ο Τσίπρας αυτοδύναμος. Όλα τα άλλα είναι ψέμα. Που λέμε, μη του, παίρνετε τι μετρητήσεις και χθε είχαμε βάλει με τον Τζίπρα εκεί κάτι να λέει για του Θεού και ξεκίνησε ένα διάλογο στο Twitter. Υποτίθεται από παιδιά που ξέρουν την εκπομπή. Παιδιά που ξέρουν, εν πάση περιπτώσει, την, εκπομπή, την αντίληψη και όλα αυτά και το ψάχνανε και να το διασταυρώσουν. Και ναι, είχαμε κόψει δύο λέξει και μετά να μα την πέφτουν ότι τι είναι αυτά που κάνετε. Τα κάνουμε με όλου, δεν θα τα κάνουμε με τον Τζίπρα. Πρωθυπουργό θα γίνει, δεν θα κάνουμε και περισσότερα. Όπω πρέπει. Αυτό είναι ο ρόλος εδώ. Μη σοκάρεστε. Μπείτε σε αυτή τη λογική. Θα αλλάξει η σελίδα από Δευτέρα, αλλά αλλάζουν και άλλα πράγματα. Πρέπει να αλλάξουν στι αντιλήψει, στι τάσει και τάσει και στάσει και σε όλα αυτά που πρέπει να αλλάζει ο άνθρωπο. Και κυρίω όταν έχει αργήσει να τα αλλάξει, πρέπει να τα αλλάζει και πιο γρήγορα. Ένα Σαμαρά τον ακούσαμε τώρα, άλλον έναν που λέει για τα καλά που θα φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα και στην Ευρώπη, τον ακούμε τώρα. Τώρα πια όμω το λέω για να τα ακούσει όλη η Ελλάδα καθαρά. Μόνον με ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρχουν μνημόνια! Πρώτα απ' όλα δεν είμαστε όλες οι Μόνο Μόνον με ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρχουν μνημόνια. Λέμε την αλήθεια. Νέα δημοκρατία. Υπεύθυνη δύναμη. Ορίστε, το είπε. Μόνο με ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρχουν μνημόνια ρωτά εδώ. Ο Μάριος θύμιου γιατί δεν μας λες ποιο θα βγει. Δεν ξέρω. Δεν είμαι ούτε επιθεία, ούτε τις στατιστικές παρακολουθώ, όλε αυτές που βγαίνουν, τι δημοσκοπήσεις. Έχουμε μια απέχθεια γενικότερα για όλα αυτά, μια τάση την καταγράφουμε όλοι, αλλά βλέποντας την κοινωνία γύρω-τριγύρω εδώ από τη Β' Αθήνας πάντα, από τη Β' Αθήνας η οποία έχει γίνει κομμάτια Με όλα αυτά, με όλη αυτή την επιδρομή, την κανιβαλική επιδρομή, τα τελευταία πέντε χρόνια όλων αυτών που υποτίθεται θα έσωσαν και τη Βίτανα και τις υπόλοιπε περιφέρειες. Αν κρίνουμε από τη Β' Αθήνα, όχι μόνο αυτοδυναμία και κάτι παραπάνω. Αυτό όμως είναι εκτίμηση ενό εδώ που σας μιλάει με τι εμπάθειε του, με τι υπερβολές του, με τι παροπίδες που έχει, με τι προκαταλήψει που έχει. Με όλα αυτά μαζί δεν είναι, είναι λόγια όπω λέμε όλοι αυτέ τι μέρε. Επίσημο στοιχείο δεν έχω εγώ ή δεν ξέρω αν έχει κάποιο. Τώρα, ο Γιώργο, ο Παπανδρέου, χτε βράδυ εμφανίστηκε στον Ενικό. Πολύ μεγάλη επιτυχία μα, είχε λείψει. Πρώτη φορά ακούσουμε να λέει τόσα πολλά. Και μάθαμε και πολλά για τον Γιώργο, όπω ποια είναι η χρήση τη λάσπη. Μέχρι τώρα ξέρατε ότι με τη λάσπη χτίζουμε. Όχι μόνο, κάνουμε και κάτι άλλο. Την ακούμε. Ερώτημα πρώτο. Πώ σχολιάζει ο πρώην τις κατηγορίες που ακούστηκαν και γράφτηκαν για κερδοσκοπία μελών της οικογένειας του από τα CDS Κοιτάξτε, στοχοποιηθήκαμε ακούσαμε τόση λάσπη κύριε Χάρης αυτά τα χρόνια δεν ξέρω αν υπάρχουν, υπάρχει άλλη πολιτική οικογένεια που να έχει ακούσει τόση λάσπη κύριε Χάρης να έχει ακούσει τόσα πολλά και, και τόσες βεβαίως, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, και τόσα ψέματα Σας. Είμαι ο Αλέξη Τσίπρα. Εάν η Νέα Δημοκρατία παραμείνει, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, Αχ, ματεώτης, τα πάντα, ματεώτης. το μνημόνιο σε λίγο θα αποτελεί παρελθόν. Έτσι, λοιπόν Έχει ακούσει πολύ λάσπη ο Γιώργο Παπανδρέο. Πρέπει να μα πει και τι έχω βγάζει λάσπη, αφού την έχει ακούσει με τη λάσπη και από τη λάσπη. Και ο τελευταίο εδώ είναι ο Πάνος Παναγετόπουλο που λέει ότι αν βγει η Νέα Δημοκρατία, αφήνει, βάζει και ένα εάν, πάλι καλά. Ε, τελειώνει το μνημόνιο. Τελειώνει το μνημόνιο με την επανεκλογή τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ ο Σαμαρά το έσκιζε τόσα χρόνια, τόσα δευτερόλεπτα, τόσα λεπτά εδώ και πάρα πολλού μήνε. αυτά δεν τέλειωσε το μνημόνιο άκουσε και μια Νάντια Βαλαβάνη στον 94 πριν ώρα που λέει θα ζητήσουμε τεχνική παράταση για να βάλουμε τους δικούς μας ώρους σε μια διαπραγμάτευση που θα γίνει. Σοκαρίστηκε ένα μέρος του Twitter γιατί εκεί τα πιάνουν αμέσως, αλλά ε, είναι μέσα στο πρόγραμμα και αυτό γιατί από Δευτέρα αλλάζουμε, αλλάζουμε πάρα πολλά, αλλάζουμε όχι σελίδα όπως λέγανε, ίσως και βιβλίο, αλλά θα έρθουν και τα γνωστά σοκ, αυτά που τα περιμένουμε αρκετοί, αλλά πρέπει να συμβεί, πρέπει να το Ζήσουμε, άλλωστε όπως λέει και ο πρόεδρος πρέπει να κάνουμε τα πάντα για το ευρώ Εντάξει οι νόμοι, αλλά τώρα βρισκόμαστε σε μια mm. κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σώσουμε το ευρώ, την ευρωζώνη την ευρωπαϊκή Ένωση. Γεια σας, είμαι ο Αλέξης Τσίπρας Κάτω στο Λουλί, το λουλάκι μα Να σα πω κάτι που δεν έχει προσθέσει κανένα. Ο Τσίπρα τι έχει μεγάλο. Κάτι ξέρει ο Γιώργο Λιάγκας γιατί αυτό ήταν τώρα στο τέλο. πρωινή εκπομπή στη γνωστή τη δική του εκπομπή. Ε, μίλησε για κάτι που Αλέξη Τσίπρα έχει μεγάλο, σοκαρίστηκε εκεί το κοινό. Λογικό είναι να σοκάρετε το συγκεκριμένο κοινό, Το πάνελ, μάλλον όχι το κοινό. Το κοινό δεν σοκάρετε με τίποτα. Το πάνελ σοκαρίστηκε. Και ακούσαμε εδώ τα πάντα πρέπει να κάνουμε για το ευρώ. Αλλά αν δεν σα έφτασε αυτό για να ξέρουμε ακριβώ τι θα συμβεί από Δευτέρα έχουμε και άλλα. Εμείς, επειδή πολλοί με ρωτάνε, βεβαίω και θα σεβαστούμε τις θεσμικές μας δεσμεύσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπράβο. Μπράβο! Δεσμεύσεις που εκπορεύονται από τις ίδιες τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δεσμεύσεις αυτές μας ε, περιορίζουν ως προς τους δημοσιονομικούς στόχους, όχι όμω ως προ το μέσο υλοποίηση των δημοσιονομικών στόχων. Όλα, δεν είμαστε όλες Σε Στις συνθήκες ευρωπαϊκές προσδιορίζεται ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη mm -hmm. να συμμορφώνονται στους στόχους, όχι στο μέσο. Η λιτότητα δεν αποτελεί ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε. Γιατί συγκινήθηκα, ΜΑΠ. Η λιτότητα δεν αποτελεί ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. <laughs> <laughs> πολύ καλό Το άλλο με το τοτό το, το ξέρετε Αυτό με τη λιτότητα δεν είναι μοντάζ Το είπε μόνος του γιατί τα άλλα μισό ήταν και μοντάζ Αλλά αυτό είναι πολύ ωραίο όντω, είναι μια ωραία συζήτηση Για ποιο λόγο φτιάχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση Ποιους εξυπηρετεί κυρίως Και πως θέλει τους πολλούς η Ευρωπαϊκή Ένωση Έτσι όπως την ξέρουμε Κάποτε τα λέγε και ο ΣΥΡΙΖΑ την ίδια ανάλυση έκανε Ο παλιό ΣΥΡΙΖΑ ο καλός. Όσο καλό ήταν και τότε. Αλλά τώρα έχουνε φύγει όλα αυτά. Θα πάμε να φτιάξουμε ξανά την Ευρωπαϊκή Ένωση με νέες συνθήκες, μέσα σε αυτό το παγκόσμιο περιβάλλον. Οπότε όλα αυτά θα τα λύσουμε στην πορεία. Ο κύριος που ακούτε στον διάμεσο να λέει δεν είμαστε όλες οι ίδιες, είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Από τη χθεσινή συνέντευξη έκανε και άλλε δηλώσει, πέρασαν απαρατήρητες γιατί Όλοι εσεί, ο λαό, εμεί οι δημοσιογράφοι, βλέπουμε τα βασικά. Πώ ήρθε το Δουνουτού, πώ το έφερε, πώ δεν το έφερε. Ενώ έκανε αποκαλύψει για φλέγοντα θέματα που αφορούν και τον ίδιο αλλά και την πορεία τη χώρα. Έχω βαθιά εμπιστοσύνη. Έχω βαθιά εμπιστοσύνη στη δύναμη του Έλληνα. Έχω βαθιά εμπιστοσύνη στο ταλέντο και την αξιοσύνη του. Στην αγάπη του για την πατρίδα. Ωραία. Πιο χαρούμενο όλο αυτό. Πιο αισιόδοξο. Με χαμογελάκι. το έκανα. Όχι, αυτό έγινε πολύ καλύτερα. Πάμε. Είναι αυτό το τίμωρο πιο ερωτικό που κάθεται. Τον δουλεύει και ένα σκηνοθέτη. Είναι από την προηγούμενη προεκλογική περίοδο. Τον Αντώνη Σαμαράς γύριζε ένα σποτάκι το οποίο εμεί το είδαμε ολοκληρωμένο. Αλλά εδώ προφανώ από τη Νέα Δημοκρατία, χτε βράδυ έριξαν στα social media. Ένα απόσπασμα αυτού του βίντεο, εκεί που τον δασκαλεύει ένα σκηνοθέτη και του λέει να είναι πιο ερωτικό ο Αντώνης Σαμαρά και πιο χαμογελαστό ο Αντώνης Σαμαρά για να δείξουν ότι έχει και ανθρώπινε πτυχέ και ανθρώπινε πλευρέ αυτό ο ηγέτη που πάλεψε με τα δύσκολα και τον νίκησαν τα δύσκολα και μαζί με αυτόν όλου εμά. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια πάντω, 2.11-2008-200 και συνέχεια το σποτάκι θα την ακούσουμε σε λίγο. SMS όποιο να στείλει, real και non, και αποστολή στο 5400, όποιο θέλει να στείλει mail. Στη γνωστή διεύθυνση, στο τούνδιο παπάκυριαλεφ.m.ζiaron. Νίκο Απρανίδη ρυθμίζει τον ήχο και να ακούσουμε τη συνέχεια του Ποτακίου. Ποιο Ποτάκι, αυτό που εν πάση περιπτώσει έδωσαν για να φανεί συμπαθή ο Σαμαρά. Προσπαθούν να κάνουν τα πάντα, βλέποντα το ρεύμα πια να έχει σαρώσει ό,τι μπορεί να σαρωθεί και βλέποντα τα πολύ φρικτά νούμερα που βγάζει πια η Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Πιο χαρούμενο, αυτό. Πιο αισιόδοξο. Με χαμογελάκι. Δεν το έκανα. Όχι, oh, πιο... αυτό έγινε. Πολύ καλύτερα. Είναι αυτό το λίγο πιο ερωτικό που Ναι, ναι. Τέτοια ώρα είναι το ορατόρο σεξ. Τέτοια ώρα είναι το ορατόρο σεξ. Τι ώρα μας έφτασε. Το μέλλον ήδη ξεκίνησε. Τα Τέτοια ώρα είναι τώρα το 6 Τέτοια ώρα είναι τώρα το 6 Το πίδημα σε λίγες μέρες θα το ζήσουμε με την όθηση του λαού μας Οι κακοί Ευρωπαίοι δεν μ' να κουρέψω το χρέο όπω σα είχα υποσχεθεί. Γι' αυτό και δυστυχώ πρέπει να σα βάλω ή νέου φόρου ή χέρι στι καταθέσει σα ή και φόρου και χέρι στι καταθέσει σα. Λέμε την αλήθεια. Νέα Δημοκρατία. Κάντα και τα δύο, και φόρου και χέρι στι καταθέσει. Λέει εδώ ένα ακροατή, δεν μπορώ να καταλάβω το φίλο Ε, κύριε Καλαμούκη, αυτή κάποια Νάντια Βαλαβάνη Είπα εγώ κάποια Νάντια Βαλαβάνη, δεν θυμάμαι ε, Δεν νομίζω να μίλησα έτσι, ξέρετε πια Είναι πολύ αλλά λίγο σεβασμό σε κάποια πράγματα δεν βλάπτει Προφανώς ο ακροατής δεν σχολιάζει το σχόλιο για αυτά που είπε η Βαλαβάνη ε, Σχολιάζει το αν είπα κάποια Νάντια Βαλαβάνη Εγώ δεν θυμάμαι να δεν θα μίλαγα ποτέ έτσι για την Νάντια Βαλαβάνη Ξέρω απόλυτα την ιστορία. Δεν μιλάμε ποτέ για πρόσωπα εμεί εδώ, έτσι. Πάντα για απόψει μιλάμε. Σπανίω να ξεφύγουμε όταν πρόκειται για τον μπάγκαλο. Μόνο εκεί έχουμε ελευθέρα και δεν υπάρχει όριο. Αλλά για όλου του άλλου ποτέ δεν χρησιμοποιούμε ή ποτέ προσπαθούμε να μην χρησιμοποιούμε χαρακτηρισμού. Πόσο μάλλον για την Άντια Βαλαβάνη, πραγματικά ιστορία τη οποία είναι αξιοσέβαστη. Για την άποψη μιλήσαμε που είπε νωρίτερα, ότι προφανώ δεν ακούστηκε καλά γιατί. Τέλο πάντων, για την άποψη που είπαμε που ζήτησε εξάμηνη, δήλωσε θέλει ή θα ζητήσουν εξάμινη τεχνική παράταση, και αυτό βεβαίω μα θυμίζει του προηγούμενους που θέλαν δίμηνη παράταση, η Ευρώπη θα έδινε πάλι εξάμινη παράταση. Αλλά αυτό μη το συζητά, μην το συζητάμε, είναι στι γνωστέ απόψει εδώ που λέμε και σε όλα αυτά που συζητάμε. Δεν έχουμε τέτοιου τύπου απόψει για ανθρώπου. Και αν είχαμε, δεν θα τι λέγαμε. Μένουμε πάντα στι απόψει. Είναι μια κλασική μορφή σωτηρία, δική μα καταρχήν και των αυτιών σα. Κατά δεύτερο. Μερικέ φορέ ξεφεύγει ο αποστολή, είναι αλήθεια, αλλά προσπαθούμε να τον μαζέψουμε. Βγήκε ο Γιώργο χθε και μίλησε. Έχει δώσει πολλέ συνεντεύξει τώρα τελευταία ο Παπανδρέου. Κανεί δεν είχαμε καταφέρει να ακούσουμε τι ακριβώς, ποια ακριβώ είναι η άποψη του Γιώργου Παπανδρέου για όσα έκανε και όσα δεν έκανε από την αρχή τη κρίση. Χθε τα είπε όλα και μάλιστα το χάρηκε και ο ίδιο και άρχισε να εγκαλεί άλλου που δεν βγαίνουν και μιλάνε όπω τον Καραμαλή. Πρώτα απ' όλα, δεν είμαστε όλε οι κυβερνήσει Εγώ δεν άλλαξα τον τρόπο. Η κυβέρνηση του κ. Καραμαλή, Καραμαλή έκανε δύο λάθροχειρίε, κύριε Χατζη Νικολάου. Στην αρχή το 2004 που άλλαξε τον Τρόσεν. Ο Καραμαλή και... σα κατηγόρησε ότι αλλάξατε κι εσεί, ότι υπολογίσατε διαφορετικά στο τελευταίο τρίμηνο που. τα πράγματα. Δεν τον έχω ακούσει. Και ότι δεν, δεν έχω ακούσει τον κύριο Καραμαλή ε, να μιλάει. Γύρω του, γύρω φέρτε το, φέρ, α, όχι, φέρτε τον κ. Καραμαλή εδώ, εδώ μπροστά μου να μου τα πει για να συζητήσουμε. Γιατί δεν τον ακούω πουθενά, τον κ. Καραμαλή. Να μιλήσει κι αυτό κάποια στιγμή. Είπε ο άνθρωπο που τρία χρόνια δεν έχει μιλήσει ποτέ στον ελληνικό λαό. Βεβαίω, λάθο που δεν βγαίνει ο Καραμαλή. Πέντε πόσα χρόνια έχει φύγει και δεν μιλάει στον ελληνικό λαό. Είναι χρέο κάθε πρωθυπουργού, κάθε πολιτικού που του δίνουμε εξουσιοδότηση, όσοι τη δίνουμε, εμπά περιπτώσει και όπω τη δίνουμε και διαχειρίζεται τα κοινά να απαντάει. Είναι στοιχειώδη σεβασμό. Το πρώτο, το απλό που πρέπει να κάνει. Δεν το κάνει ο Καραμαλή, δεν το κάνει και ο Γιώργο, αλλά βγαίνει και καλύτερο ο Γιώργο στον Καραμαλή που δεν το κάνει. Βγαίνει ο Γιώργο, μπα και μαζέψει καμιά ψήφο γιατί δεν μπαίνει στη Βουλή και αυτό είναι από τα λίγα θετικά. Φυσικά επίσης που συμβαίνουν στις μέρες μας και εγκαλεί όλους τους άλλους που δεν κάνουν αυτό που και ο ίδιος δεν έκανε μέχρι πριν λίγες μέρες. Λαός μέρος Α. Έλα, πω όλοι έγινε. Έλα, καλά. Ε, να σου βγαίνουμε από την Ευρωζώνη. Ποιο κανάλι ακούς? Ε, Το νιου Σιτ. <laughs> Του το το Ευαγγελάτου, σύμφωνα με τον Ευαγγελάτου, βγαίνουμε. Ε, ο Ευαγγελάτο στο ΜΕΚΑ δεν είναι, ναι, βγαίνουμε. Μα Όχι, βγαίνουμε. Η δραχμή τυπώνετε πάλι. Α, ε, α, αυτόν τον τρόπο εννοείς. μα τώρα, σύμφωνα με τον Ευαγγελάτο, Γεια σου, Απαστολή. Γεια σου. Χτε μίλαγα με μια κοπέλα και μου έλεγε θα ψηθεί στη Νέα Δημοκρατία. Και την αρχίζω στην Καραμούζα και τη λέω ότι δεν το γλιτώνει τον Αντωνάκη ούτε τον Μεγαλέξαντο στην Αμφίπολη. Και μπαίνω το πρωί στο ίντερνετ και τι διαβάζω. Πέντε σκελετή στην Αμφύπολη. Πόσα οστεοφυλάκια έχουν ψάξει για να συναρμολογήσουν το σκελετό του Μεγαλέξανδρου εδώ Να σου πω, όταν τι. Γυναίκα λέει ο σκελετό. Τα έλεγα εγώ. Το βρήκαν το τεχνό. <laughs>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 Κατάλαβα. Δεν θα σ' αφήσει η διαφήμιση Δεν ανεβαίνει αυτό Βαγγελής Υπάρχει... Είχε γίνει κησέα γι' αυτό και τα έχει υπογράψει Γιατί όλα αυτά είπα και γραμμένα Τα έχει αλλά ο Άκης είναι φυλακή τέλο πάντων για πες ναι. Λοιπόν πες αυτό το του το ταξιτσί που βγήκε γιατί είμαι εγώ Ναι για πες Έχει ανέβει ο τζίρος σας <laughs> από το Μάρτιν μέχρι τον Οκτώβρη <laughs> Φύγει ο να, να, να προσπαθούμε να μαζεύσουμε να βάλουμε τα τέλιο. Πού δουλεύει αυτό, σε ποιο κράτο του κόσμου δουλεύει και είχε δουλειά του έξι μήνε αυτού. Χριστούν να δούλευε! Πρωτοχρονιά δούλεψε και για τον λόγο του αλληντάζα να σου εξηγήσω. Είμαι λάβει ταξί ή με τα αξιμή. Έχω πελάσει δικού μου και από το δρόμο. Και για να βγάλω τα έξοδα, όχι να φάω, για να βγάλω τα έξοδα μου γίνει ψυχεί 14 ώρε που σου γινώ δουλεύει αυτού ταξί. Δεν ξέρω αυτοί που ψηφίζουν στα μαρά και λιμερόπουλο κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Ε, μάλλον, Πού είναι τότε. Εγώ να βάλω ο κούσα ώρα. Λοιπόν, κύριε, ώρα μία, δύο ώρα εκμίσειτε. Έτσι. Επειδή ομάδα είναι γητή, ο λόγο στην εγγύη και έχει αξιοπιστία. Αρκεί να θυμηθεί κάποιοι έλεγε πριν τι εκλογέ και τι έκανε ακριβώ μετά. Και δεύτερο είναι αυτό που λέει ζέλα ότι θα είμαστε του ξαναπήργε ελέγχου στην επίγγελξη εξυπηρέτηση όπω το οποίο δεν ξέρω πώ τότε. Το, το θαμαστε φυλακή, παίζει καθόλου. Μπα. Παίζει σε σενάριο που δεν πει στη βουλή και δεν έχει ασυλία. Αλλά δεν σα βλέπω. Oh. Εγώ πιστεύω ότι πιο σωστό θα είμαστε φυλακοί. Ναι, δεν είναι άσημο. Θα σου κάνω και σενάριο. Ο Βενιζέλος φυλακεί και να παραγγέλνει σε έναν ξηρό, τυχαίο παράδειγμα, να βάζει καζάκια στον Παπανδρέου, που ο Γιώργος ήταν έξω έτσι κι αλλιώς όπως ξέρουμε, και να βλέπουμε αυτό το θέμα. Δεν έχω καλύτερο. Δεν μου λε, είσαι σιριζέο τώρα για να καταλάβω δηλαδή. Όπου βολεύει, τι να κάνουμε τώρα, αλλάζουν τα πράγματα. Ε τότε θα έρθω να σε φυλήσω, Αγόριμο. Θανάστη είμαι. Θανάστη, καλησπέρα. Τι γίνεται, Που χάθηκε. <ξυριανή> Μετά από εκεί το συνέδριο. Τι, τί, έτσι είπαμε. είμαι γιόρταζα χθε και γι' αυτό είπα να πάρω σήμερα να δω. Σε παρακαλώ, βοήθησε λίγο. Ναι, <συριανή> <συριανή> <Βλέπεις, συριανή> ό,τι μπορώ κάνω. Βλέπει, Θανάστη. Ό,τι μπορεί, μπράβο. Αλλά και εσύ, άμα ξαναχαθεί <συριανή> <συριανή> <αξί, συριανή> έτσι, Δεν σου ξανασκώσω. Ο Φενιζέλος έβγαλε αυτό το σποντάκι με το αεροπλάνο γιατί αποφάσισε επιτέλου να πάρει και, την... και τον άλλον μα να ξεκουμπιστούν. Ναι. Όχι καλέ. Ψάχνανε χώρο να κάνει την κεντρική του προεκλογική ομιλία και τους έβαλε εκεί σε ένα αεροπλάνο. Αυτοί οι κακεντρεχείς που λένε το Πασόκ χωράει μέσα σε ένα ταξί, κρυάδες. Χωράει σε ένα αεροπλάνο ολόκληρο. Μονοκινητήριο ήταν. Εάν η Νέα Δημοκρατία παραμείνει, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα. Αχ, ματαιώτη, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτη. Το μνημόνιο σε λίγο θα αποτελεί παρελθόν. Ο Πάνος Παναγιώτοπουλο. Είναι αυτός και εδώ βεβαίω είναι Ελληνοφρένη. Και αυτός που ακολουθεί είναι ο Κυριάκο Βελόπουλο. Αυτό που πω, καλή κατάπληξη. Άκουγα εκείνα τα μπουμπούκια τη Ελληνοφρένεια. Είναι πολύ μπουμπούκια τα παδάκια. Δηλαδή τώρα, όταν αποκαλεί. Τον Γέοντα Παίσιο, τον Άγιο Πλέον Παίσιο από την Εκκλησία μα, ψευδοπροφήτη και παπατζή, τότε είσαι ειλικρινά ένα άτομο που ελεϊνά συμπεριφέρεσαι και ελεηνό Και το λέω δημοσίως. Γιατί ελεηνό όμως. Δεν έχει το δικαίωμα κανεί μα κανείς να παίζει με την πίστη των άλλων. Δεν έχει το δικαίωμα κανεί μα κανείς να υβρίζει θεού άλλων. Πώ βγαίνετε, μωρέ, δίποδα! Γιατί ο άνθρωπο είναι δίποδο γι' Και θεού άλλων. Δηλαδή για ποιο λόγο το κάνετε Είναι εξυπνακισμός να βρει τον Θεό του άλλου Είναι απίστευτοι οι τύποι Είναι απίστευτοι οι τύποι Αλλά δεν φταίνε αυτοί Φταίντε που τους βλέπετε Κάτι περίγυψη ευτοδομευτική, ευτοδιεθνιστές Κάστε και βλέπετε ότι μακακία σε σερβίρουν Και γελάτε σαν χάνη. Γιατί αυτός είναι ελληνικός λαός Έπρεπε να υποθούν και κάποιε αλήθειε με την ευκαιρία. Ε, τα είπε στην εκπομπή του εκεί που κάνει ο Κυριάκος Βελόπουλο, επειδή ο Αποστόλη προχτέ έλεγε αυτά που έλεγε για το συγκεκριμένο θέμα. Κρατάμε από αυτά που λέει ο Κυριάκος Βελόπουλο, αυτή την ατάκα που λέει δεν είναι σωστό να παίζει κάποιο με την πίστη των άλλων και να θυμηθούμε ένα παλιό απόσπασμά του από την ίδια εκπομπή. Μέσα συνέλληνε, μου έχει επιστολέ του Ιησού Χριστού του ίδιου. Γράφει ο ίδιο ο Ιησού Χριστό. Επιστολή δική του, δικέ του. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολέ του Ιησού Χριστού, του Θεού μα! Το καταλαβαίνετε, δεν το πιστεύετε? Ορίστε! Επιστολή του κυρίου Ιησού Χριστού. Νάτι. Αυτή εδώ είναι. Την έγραψε ο ίδιο. Επιστολή του Χριστού μας. Χειρόγραφο του Αγίου Όρου είναι αυτό. Χειρόγραφο. Νάτο. Επιστολή του Ιησού μας. Ο ίδιο ο Θεό μα, ο Χριστό μας γράφει επιστολή. Εγώ τα λέω. να επιστολή. Αυτή εδώ είναι. Νάτι. Νάτι ρε παιδιά. Επιστολή του Χριστού μα. Του Ιησού μα. Ο ίδιο ο Ιησούς, εδώ μέσα είναι. Νιώθω δέο και μόνο που το κρατάω στα χέρια μου. Να τι επιστολέ του Ιησού. Ο μοναδικό άνθρωπο στον κόσμο. Μιλάει ότι δεν πρέπει να παίζουμε με την πίστη των άλλων κάποιο που πουλάει επιστολέ. Πουλάει όμω, πουλάει εκείνη την ώρα επιστολέ του Ιησού. Και το λέει με τέτοιο πάθο, το διαφημίζει σε ένα βιβλίο από όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Βγαίνουν λοιπόν, βγαίνει η The Wall Street Journal και έχει ολόκληρο άρθρο αφιέρωμα στο γέροντα Παπίσιο. Ολόκληρο άρθρο! Άρθρο ρε, παιδιά! Και συγκρίνει τη ζωή του Γέροντα Παϊσιού, τις προφητείες του και τις βάζει μία προς μία και λέει ότι βγήκαν όλες. <Στυλί> Νάτο! Δεν το κάνω εγώ αυτό. Όχι μια ακροδεξιά ελληνική ευμείδα. Έτσι. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της μεγαλύτερης αμερικανικής ευμείδας τη σοβαρότερη που υπάρχει. Wall Street Journal. <Στυλί> Εσείς τα ακούτε ελληνοφρένεια. Ακούτε ελληνοφρένεια. Αυτοί που φοράν κράνος για να αποδείξουν ότι να ότι μην ποτεί. Ότι είναι Κράνος, κράνος όταν είμαστε στο μηχανάκι αλλιώς αστροναύτες ποτέ δεν θέλαμε να γίνουμε Λαός μέρος βου Τουραποσόλη θέλω Εγώ Έλα, αποστολή, 10 καταγγελία θέλω να κάνω. Για κανένα. Πήγα στο Τζάμιο σήμερα το πρωί, στο 1909, στο λεωφορείο για τη μητέρα μου για τι ψυχοδραπείε. Εκεί η μητέρα μου Alzheimer. Λοιπόν, και μπαίνουν μέσα τρει ελεκτέ. Είμαι 5 χρόνια άνεργο. Του δίχω κάρτα, χαρτιά, μου, τη μάρα μου την ασθένεια κλπ. Με κατεβάζουν 3 άτομα με τραμπουκά. Λοιπόν, περιεωνία τύπου και καλά. Α μήπω άνεργο, γιατί δεν παραπαθίγα, κάμπα στο περίτερο. Μου λέω ένα σοβαρά, τόσο η ζωή μου. Μου κόβουνε πρόσημο 72 ευρώ. Τον έστειλε στο διάολο και τα παρελκόμενα. Ε,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 Το θέμα δεν είναι δεν περιμένει από αυτόν που με κάποιον τρόπο μπήκε εκεί πέρα. Έχει δίκιο να αποστολεί ο, ο κόσμο. Από τον κόσμο είναι να περιμένει. Το χειρότερο είναι αυτό. Α ο κόσμο την Κυριακή και α πάρουμε με τι πέτρε. Να πάνε όλοι να, να ψηφίσουν να φύγουν αυτό τα κατακάφια. Έχουμε τον αποστολή σήμερα. Τον έχουμε εδώ είμαι εγώ. Περιμέ... Κάθε μέρα τον έχουμε. Δεν κατάλαβα. Οριστέ? Δεν υπάρχει μέρα χωρί αποστολή. Τον αποστολή να παίρνουμε τηλέφωνο. Εγώ είμαι καλέ. Εσύ είσαι Ναι Συγχαρητήρω για την εκπομπή σου Από που καλείται Από εγάλαιο Το νου σου μην κάνεις κανία μαζί Όχι Οι μαζί τελειώσανε βαρεθήκαμε, Πια δεν αντέχουμε Α την έχει κάνει τη μα... Την έχω κάνει, αλλά κουράγιο δεν έχουμε γυάλι. Οπότε τώρα πάμε στα. Δεν έχει άλλο Τώρα θα κοπεί το χέρι, δεν έχει άλλα. Όσε φορέ το γκλίτωσε το χέρι, τώρα δεν έχει. Όχι, τώρα δεν δικαιολογείται τίποτα. Η μακκία τέρμα γιατί μα κούρασε. Εννοώ στις εκλογέ, έτσι. Μην το λε έτσι γενικά και τίποτα γύρω το κόρε τρελαθούνε. Η μακκκία τέλο. Όχι, εννοώ. Κορίτσια, κορίτσια. Μη στεραχωρούμε τα γοράκια, όχι τέτοια. Για τι εκλογέ το λέμε αυτό. Όχι, δεν mm. εννοώ, εννοώ αυτό. Μην μα βάλουν εσύ τίποτα εμπάργανα πούμε και δεν χα με Παναγία μου, τρομάζω. Τι θα ψηφίσεις. Θα ήθελα αύριο να βάλεις, αν γίνεται, το κάντε λιγάκι υπομονή. Μην απελεπίζεσαι. Τραγουδάω. Τι είχα τόσο καιρό να ακούσω τη φωνόλου εσάνα τραγουδάει. Αχ, καλέ, είμαι και λαϊδόνη. Τραγούδο μου λιγάκι ακόμα. Δεν έχει, δεν έχει. Μην απελεπίζεσαι εκελεφαρής Nie fi nie harabiyi to na Ε, είμαι γιο μεγαλοεργολάβου. Φαντάζεσαι να όσο τίποτα γιο ταχυδρόμου. Παπά, πα, πα, πα, πα, πα, την σε τίποτα σκάνδαλα θα σου πει. Ποτέ με τίποτα. Και είναι το όνειρο τη ζωή μου να γίνω σαν τον παπά μου μεγαλοεργολάβος και εγώ. Αλλά τώρα που θα βγει Σίριζα και δεν θα κάνουμε κουμπάδε στα πράγματα, θα φύγω από αυτή τη χώρα. Θα την να φύγει, να φύγει. Αν θε για να έχει ήσυχη τη συνείδησή σου, ψήφισε το κόμμα των μεγαλοεργολάβων. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό, ναι. Το παλεύει για τρίτη θέση, δεν το έχει Όχι, όχι, δεν είναι. και αυτό θα φύγω από αυτή τη χώρα. Μτζέκανε. Θα, θα πάω σε άλλη χώρα και να σου πω και κάτι. Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά τη. Και ο Σαμαρά ταλαισσακάπη για να βγει, αλλά δεν πρόκειται. <συσκ> Τελικά ξέρουμε τι θα φάει. <συσκ> Έλα, <γεια. συσκ> Πρώτα απ' όλα δεν είμαστε όλε ίδιε. Το λέει ο άνθρωπο όπω μπορεί, γι' αυτό λοιπόν να δώσουμε τόπο στα νιάτα. Ε, αισθάνομαι πάρα πολύ νέο για να πω ότι αποστρατεύουμε. Έτσι είναι. Πόσο είστε τώρα, Μπρόσουπο ότι κάνω τα 100 στα 12 δευτερόλεπτα. Τα σε δω, Αστραχάν, σε σένα κρέμπουμε. 5.000 έχω βάλει. Έλα, Αστραχάν. Έλα, Αστραχάν. Μουλάριο Αστραχάν. Πάντα 5.000. Ο Βέγκο και ο Καρατζαφέρη, ο οποίο νιώθει νέο, το λέει κιόλα και ψάχνει μια ψήφα όλη την επικράτη για να μπει στη Βουλή όπω ο ίδιο πάντα λέει. Επειδή μα δίνετε ευχέ για την ονομαστική μου εορτή, να σα ευχαριστήσουμε πολύ συνολικά και στο Twitter και στο, εδώ στα μηνύματα. Και να σα κεράσουμε κι εμεί, δεν έχουμε πολλά να κεράσουμε, ούτε σοκολατάκι, ούτε φωντανάκι, ούτε μαγαριτούλε αυτά τα παλιά, ούτε ε, λικεράκι. Ε, θα σα κεράσουμε μουσική, γιατί είναι το πιο ραδιοφωνικό κέρασμα που μπορεί να κεράσει κάποιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Εντάξει είναι ορχιστρικό ω κέρασμα και τα λοιπά και επειδή ρωτάτε εδώ πολύ έτσι Σιριζέι τι θα γίνει αν ξέρουμε δεν ξέρουμε στοιχεία δεν θα σας τα λέγαμε και να ξέρουμε αλλά δεν ξέρω δεν ασχολούμαι ποτέ με αυτά δεν με αφορούν θα βγείτε ελπίζουμε να πάνε όλα καλά για τον τόπο μας για όλους όλοι θέλουμε να πάνε όλα καλά υπάρχει μια πιθανότητα, μία μόνο όχι 99 μία να μην πάει κάτι καλά. Σε αυτό το ενδεχόμενο μην απογοητευτεί κανείς, μην απογοητευτείτε, μην κλειστείτε, μην μείνετε σε καναπέδες, ξαναπιάστε το πραγματικό νόημα τότε, αν κάτι δεν πάει καλά, πιάστε το πραγματικό νόημα, μπας και βρούμε, το βρούμε όλοι μαζί εκείνη τη φορά. Αυτό στο ενδεχόμενο που δεν πάει κάτι καλά. Αυτό είναι το δεύτερο κέρασμα, κυρίως προς φίλους Συριζαίους με την ελπίδα να πάνε όλα καλά. Είναι μια εκτέλεση από τηλεοπτική εκπομπή. Είναι ο Κώστας Χατζή και ο Διονύη Σαββόπουλο. Κατά τη γνώμη μου, έτσι πολύ ιδιαίτερη. Γι' αυτό τη βάλαμε. Θα έχουμε να πούμε και τι επόμενε μέρε. Σκεφτόμαστε κάτι για την Παρασκευή, τελευταία μέρα προεκλογική περίοδου και ιστορικών περιόδων. Με εδώ τελειώνουμε γιατί έχουμε το λαό. Αμέσω μετά μαγαζίνο, Γιάννης Παπαδόπουλο, Κατέρινα Ακριβοπούλου. Και το βράδυ τηλεοπτική ελληνοφρένια ξανά με κάτι σόου που γίνανε έξω από τα γραφεία τη Νέα με το Τζολιά. Γεια σα. Αχ, όνειρο που είδα. Για είδα τον Αντώνη φυλακή. Απαπα. Τι είναι αυτά Α, τώρα προεκλογικά. Την τώρα αρχηγό. Ήου. Και μέσα στη φυλακή έκανε παρέα με ένα ψηλό παναυναϊκά, ρε φίλε. Τι πράγμα είναι αυτό. Αχ, όνειρο. Τι έφαγες το βράδυ. Δεν ξέρω, ρε φίλε τι έφαγα. Ευτυχώ κοιμήθηκε και δεν είχα λεφτά. Το βορείδι δεν τον είδε συνταγματάρχη. Ω, ρε, φίλε, λες, ε. Τίποτα. Δεν μου λε τι είπε, λέει ο Μπουτάρη. Τι είπε τώρα, μια κολλοτούμπια τότε θα ψηφίσει κουβέλι γιατί έχει συστηματικού. Τι συναισθηματικό παιδί. μπορεί να έχει με το κουβέλι, είπε... Σε έχει πνωτήσει πολλέ φορέ oh. και έχει ένα δέσιμο, Τον βλέπει Μανούλα. Είπε ότι θα μα σώσει το ποτάμι και θα ψηφίσει κουβέλι. Κάτι τέτοιο. Ε, εδώ ισχύει τι πίνει και δεν μα δίνει, Ε. Τα κρασιά του. Πήρα ρε αποστολή για τη διαφήμιση του Σαμαρά με το Τον Νικόλα, που δεν το λένε Νικόλα και το λένε Κωνσταντίνο Τι ξέρετε τι λέει ρε Καταρχήν, έβγαλε το πήρα και συνέτευση. Είναι ένα παιδί από το Περιστέρι, παίζει και στο και τη φαντέλα του, του και λέει ο παππούς του, λέει δεν είμαστε λέει, με το Σαμαρά, το έκανε το παιδί για να ένα δηλαδή, Απληρώθηκε. Δηλαδή, μαύρη εργασία! Δηλαδή, τα δηλαδή, λέγα, εγώ. Στο έλεγα. ήταν το παιδάκι. Από Τα αυτά. Να αποστάσαμε, όχι, όχι σίγουρα να μην του κόψει και απόδειξη. Μήπω έχει και εταιρεία το παιδάκι. <Κι> όχι, όχι. Πόσα παίρνουνε, ξέρει. Δηλαδή για την καζούρα που θα τραβήξει όλα τα επόμενα χρόνια άξιζε τον κόπο, πόσο ήταν. Τίποτα, αυτό σου λέω. Δηλαδή να ήταν ρε παιδί μου, καλαπαιδί είναι ο δημοκράτη έτσι από την Εκάλυ, από την Καλαμάτα. Να πω μπράβο, πάει και στο σχολείο του, λένε μπράβο αγόρι μου. Θα πηγαίνει τώρα αυτό το μαγνησμένο <Κι> <το> στο <Κι> περισταίρι που έχει 40% ο ΣΥΡΙΖΑ και 10% το ΚΚΟΥΚΟΕ και θα μπορεί, να θα μπορεί αυτό να κυκλοφορήσει στον ατρόμητο. <Κι>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 Που ήρθε και ο Δίο ο Χοντρούλη εκεί, ο Γλυκούλη, και λέει ότι η Βόρεια Ελλάδα θα ψηφίσει νέα δημοκρατία. Ποιο Γλυκούλη καλά. Ο Γλυκούλη καλεχώ ο πρωινό. Γλυκούλη με τον Σαμαρά, όχι με όλου. Ναι, αγάπη μου, με το, με το Σαμαρά. Πού ο Γλυκούλη. Μέχρι τώρα ήταν Πικρούλη, τώρα έγινε Γλυκούλη. Παλιά ήταν Πικρούλη με τον Σαμαρά, τώρα είναι Γλυκούλη με τον Σαμαρά, Πικρούλη με τον Τζίπρα. Α, πάρα Έχει ο καιρό γυρίσματα, τι να κάνουμε. Εδώ ολόκληρο χρόνο και έχει τέσσερι εποχέ, δεν θα έχει ο Τράγκα. Άκου να σου πω, κάποτε είχε πάρει λέει συνέντευξη στον Καραμαλή και τον είπε ο Καραμαλής λέει σε κάποια φάση ότι ο λαός μας θέλει να πάει αλλού λέει αλλά εμείς δεν τον αφήνουμε. Πες να ότι ένας δεξιός τώρα θα ψηφίσει σύριδα και είναι light κομμουνισμός βασικά αυτός για μένα, αλλά θα ψηφίσω έτσι γιατί αυτοί οι δεξιούλιδες τα χρόνια μας έχουν πήξει τα... Και μας έχουνε πει ότι θα σας κάνουμε κράτος Ε λοιπόν ας έρθουν οι κομμουνιστές και μας κάνουνε κράτος αυτοί Και φύγουν αυτά τα λέσσια έξω Και μείνουμε εμείς εδώ ρε παιδί μου Να πούμε εμείς οι Γιό λόγια πήρα από φορμή λόγο προεκλογικά να σου πω, για τους φίλους μου που ψηφίζουν νέα δημοκρατία. Έχει φίλου που ψηφίζουν νέα δημοκρατία? Αυτούς που μα ακούν τέλο πάντων, και νομίζουν ότι μπορούν να γίνουν κάποια στιγμή πλούσιοι ή να κερδίσουν ένα κομμάτι ψωμί. Να του θυμίσω και τι έγινε με τα ξενοδοχεία, πολύ τουρισμό στα μεροκά 500 ευρώ Γίνανε να είναι πλούσιοι μερικοί. Ζητάνε να μην πανε τι θυσίε του λαού ενώ ουσιαστικά πλησιάθηκε ο λαό. Απ' την άλλη, κοίτα το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι τα κλειδιά τη οικονομία θα έχουν αυτοί που έχουν τα χρήματα, όπω δεν μπορεί να καταλάβουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ομοσπονδία οικονομικών συμφερόντων που θέλει να βοηθήσει του εαυτού Αν ήταν για το λαό, ποτέ δεν θα είχε φτάσει σε σημείο να τα βοηθήσει, θα είχε διαλυθεί μόνο του. Να κοιτάξουν να έχουν ψηλά τη σημαία, αν να κρατάνε ψηλά την εργατική τάξη και το φέρμα του λαού, έτσι ώστε κάποια στιγμή να απαλλαγούμε από όλου αυτού τους σωτήρες δεξιά, αριστερά και εσαγωγικά ή τους κεντρώους και, και να κοιτάξουμε μια φορά η εξουσία να πάει στους ευκάτες του λαού Ωραία, πιο χαρούμενο αυτό, πιο αισιόδοξο Με χαμογελάκι Δεν το κάνω. Όχι, αυτό έγινε πολύ καλύτερα Πάμε Είναι αυτό το λίγο πιο ερωτικό που κάνετε Ναι, ναι <χει> <χει> Τέτοια ώρα είναι το ορότερο <χει> Τέτοια ώρα είναι το όλο του Η ώρα μας έφτασε. <σομίου> το μέλλον ήδη ξεκίνησε. Θα γ*****σουμε. Τέτοια ώρα είναι το όλο του Λουσίξ. το όλο <Τετ'> του Το πίδημα σε λίγες μέρες θα το ζήσουμε. With the noise Лаума the